Δέκατο τέταρτο μάθημα. Πού είναι οι πληροφορίες? Δεξιά σας. Πού είναι οι πληροφορίες? Δεξιά σας. Καλημέρα σας. Έχετε παρακαλώ ένα διπλό δωμάτιο με λουτρό. Νομίζω ότι όλα τα δωμάτια είναι πιασμένα. Μια στιγμή όμως να δω... Μήπως μπορούμε να σας τακτοποιήσουμε κάπου. Καλημέρα σας. Έχετε παρακαλώ ένα διπλό δωμάτιο με λουτρό. Νομίζω ότι όλα τα δωμάτια... Είναι πιασμένα. Μια στιγμή όμω να δω, μήπω μπορούμε να σα τακτοποιήσουμε κάπου. Πόσο κάνει 250 δραχμές την ημέρα. Πόσο κάνει 250 δραχμές την ημέρα. Μπορούμε να έχουμε το πρωινό μα στο δωμάτιο. Βεβαίω. Κτυπήστε το κουδούνι το πρωί και το γκαρσόνι θα σας φέρει τον κατάλογο να παραγγείλετε. Μπορούμε να έχουμε το πρωινό μας στο δωμάτιο? Βεβαίως, κτυπήστε το κουδούνι το πρωί και τον καρσόνι θα σας παίρει τον κατάλογο να παραγγείλετε.